Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 21 Φεβρουαρίου 2011. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Πνεύματος, Βασιλέκ Φουράνιοι το πνεύμα της αληθείας, που παρόν και τα πάντα πληρών, εις αυρώσουν και ζωής χορυβώς, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάσα βάσης κυρίω και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμο. Θα αναφερθούμε σήμερα στην παραβολή του ασώτου Ιου και θα δούμε μία πτυχή που ίσως άλλες φορές δεν την είδαμε και δεν την τονίσαμε. Καταρχήν, ο λειτουργικός κύκλος της Εκκλησίας είναι δομημέρους με μία σοφία πνευματική. Πριν τη Μ.Σ.Σ.Ε. εκκλησία μας προετοιμάζει για αυτόν τον αγώνα που έρχεται και μια, ένα, ένα, ένα σκαλοπάτι αυτής της προτιμασίας είναι η υπενθύμηση αυτή της παραβολής που στην ουσία είναι μία πρόταση μετανοίας. Ένα υπόδειγμα μετανοίας. Και στην παραβολή αυτή φαίνεται ότι η αμαρτία ορίζεται ως προσβολή της σχέσης. Η αμαρτία ορίζεται ως απομάκρυνση ως διατάραξη της σχέσης. Οποιασδήποτε σχέσεις. Η αμαρτία είναι το κομμάτιασμα Η αμαρτία είναι ο χωρισμός Η αρετή είναι η ενότητα Η αρετή είναι η συμφιλίωση Η αρετή είναι η επάνοδος. Η αποκατάσταση, δηλαδή τις σχέσεις, η επιστροφή Οποιαδήποτε στάση ζωής μέσα στην καρδιά μας φέρνει κομμάτιασμα αυτή η στάση ο πάσχει οποιαδήποτε στάση της ζωής μέσα στην καρδιά μας φέρει ενότητα φέρει καθολικότητα δηλαδή περιέχεται το όλον τότε αυτή η στάση ζωή έχει αρετή <coughs> για αυτόν τον λόγο η μετάνοια ορίζεται αποκατάσταση τις σχέσεις που έχει διαταραχθεί. Η μετάνοια λοιπόν, είναι μία αλλαγή. Είναι μία κίνηση προς το πρόσωπο. Σαφώς εννοείται το πρόσωπο το Θε, του Θεού αλλά δεν μπορεί να είναι ξεχωριστό και από το πρόσωπο του ανθρώπου. Είναι μία κίνηση λοιπόν προς το πρόσωπο. Όχι αιμονή και στάση των εαυτών μου, η κατάσταση η οποία δείχνει μια πνευματική παθογένεια είναι αυτή η αιμονή εις τον εαυτό μου το πείσμα του εαυτού μου το κλείσιμο εις τον εαυτό μου η αιμονή και το πείσμα που θεμελιώνεται στο λογισμό μου ο λογισμός που μπορεί να είναι και δίκαιος Μπορεί να είναι λογισμός δικαιοσύνη. Μπορεί να είναι λογισμός ορθής άποψη και ιδέας Αυτό όμως αν οδηγεί σε ένα πείσμα αν οδηγεί σε ένα κλείσιμο στον εαυτό μου τότε αυτό θεωρείται ως πτώση μα αυτή την έννοια λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σχέση υπερέχει τη ιδέα. ή μάλλον η ιδέα καταξιώνεται στο βαθμό που προωθεί την σχέση. την πραγματική σχέση, την πραγματική ενότητα. Ενώ η δυνατότητα αλλίωση, ανάπτυξη δηλαδή, αλλοιωσης αναπτυξη δηλαδη προχωρηματος του ανθρώπου. Γεννάται μέσα από τη διάθεση όπου τιμούμε το πρόσωπο και για μα κατέχει κεντρική αξία. Για παράδειγμα, για να το καταλάβουμε τι σημαίνει πρόσωπο, τι σημαίνει ιδέα και οτιδήποτε άλλο, η εποχή μας, το σύστημά τη, ορίζεται με τι κέρδο, με τι κέντρο το οικονομικό κέρδος στο οποίο σιεσιάζεται η αξία του ανθρώπινου προσώπου. Δεν κρίνεται ο άνθρωπο με μέτρο οικονομικό. Δηλαδή δεν, γίνεται, δεν αποπροσωποποιείται ο άνθρωπος και γίνεται μια καταναλωτική ε, μονάδα ή μια εργατική μονάδα ή μια παραγωγική μονάδα. Αυτό τι σημαίνει? Προσβολή του προσώπου <coughs> σημαίνει άρνηση του προσώπου γι' αυτό όλο το σύστημα εκ των πραγμάτων εφόσον έχει ως, αρ... ως μέτρον του την πτώση και αυτά που προτείνει έχουν πρόβλημα, είναι προβληματικά Ο άσωτος, για να δούμε την παραβολή βεβαίως μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ναι, ε, λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα για να υπηρετήσει το πρόσωπο τότε είναι δεκτό, υπηρετεί όμως το πρόσωπο εδώ είναι το ερώτημα. η βάση δηλαδή έρχεται για να υπηρετηθεί το ανθρώπινο πρόσωπο ή να γίνεται εκμετάλλευση του προσώπου στο βόμο κάποιον άλλων επιδιώξεων. ας δούμε τώρα την παραβολή ο Άσοτο λειτουργήσε να δούμε την διάκριση, και αυτό είναι βασικό και θα καταλήξουμε τι θα αναφέρουμε. Να δούμε τη διάκριση καταρχήν του Ασώτου ιού, του νεότερου ιού, με τον πρεσβύτερο ιό, τον μεγαλύτερο ιό. Ο Άσοτο είχε ένα χαρακτηριστικό. Πέρα από την ανταρσία του και τη διάθεσή του να αναλάβει τη ζωή μόνος του και να προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο την σχέση με τον πατέρα είχε ένα χαρακτηριστικό. Δεν υπολόγιζε τίποτα, δεν έκανε υπολογισμούς ακόμη και στην αμαρτία του πήρε την περιουσία και δεν ήταν φρόνιμος να πει κοίταξε ρε μου, που θα ξοδέψω εδώ, που θα ξοδέψω εκεί τίποτα. τίποτα, κοίτα φάγε όλα και τα δαπάνεις. τα εξόδεψε μέσα στην όρεξη του, μέσα στο πάθος του, μέσα στην ανάγκη του να διαχειριστεί μόνος του τη ζωή και να βρει μόνος του τη χαρά ξέχωρα από τη σχέση με τον πατέρα δεν υπολόγισε ότι μπορεί κάποια στιγμή να μπατηρήσει. Και αυτό που φαίνεται ως ΜΕΜΤΟ τελικά δείχνει και μια, α, μια αυθεντικότητα δηλαδή παρόλο που έπεσε με τα μούτρα στην αμαρτία δεν είχε την πονηρία να σκεφτεί, να προφυλάξει τον εαυτό του και αυτό που είναι εμένα, πραγματικά αμαρτία εν τότης και μια καθαρότητα και γι' αυτό το λόγο και χωρίς υπολογισμού επέστρεψε. δεν είπε θα γίνω ρεζίλη, δεν είπε πως θα εκτεθώ δεν είπε μετά από όλα αυτά τι να πω να παραδεχθώ ότι θα έκανα λάθο, θα έκανα μου σχήμα, πώ θα γίνει δεν είχε αυτή την ιδέα, δεν υπολόγιζε τίποτα. Δεν κοιτούσε να προστατεύσει τον εαυτό του παρόλο που πήγε να ευχαριστήσει τον εαυτό του. Παρόλο που πήγε να ευχαριστήσει τον εαυτό του δεν κοίταξε να τον προστατεύσει τον εαυτό του. Ήταν ανοχίρωτας και στην αμαρτία γι' αυτό όταν αποφάσισε να επιστρέψει ο Θεό ανοχίρωτος ήταν και στην αγάπη του Θεού. Ο Περζήπτορος, Υιός τι έκανε? Ηταν συνεπέστατο το καθήκον του, αλλά με υπολογισμού. Και πως φαίνεται αυτό, ο τρόπο που αντέδρασε στο πανηγύρι που στυνόταν για τον αδελφό του που επέστρεφε, τον νεότερονιο. Άρχισε να υπολογίζει, Εγώ έκανα τόσα πράγματα, ποτέ δεν παρέβηκα καμία εντολή και δεν μου έδωσε τίποτα. Δηλαδή έκανε την επιλογή στην οποία θα αισθανόταν ασφαλής έκανε την επιλογή στην οποία θα ήταν ο χειρομένος και θα ήταν εξασφαλισμένη η σωτηρία του έκανε την επιλογή στην οποία θα ένιωθε δίκαιος Αυτό είναι ένα σύμπτωμα δηλαδή αν κάποιος κάνει το καλό πράγματι είναι mm. αλλά το κάνει χωρίς υπολογισμούς ή το κάνει με κάποιες προσδοκίες κάτι να κερδίσει κάτι να επιτύχει κάτι να καταφέρει το κάνει δηλαδή από καρδιάς mm. ή το κάνει με υπολογισμούς με άλλες στοχεύσεις έτσι ο πρεσβύτερος έκανε τα πάντα χωρίς να δίνει την καρδιά του. Έκανε τα πάντα χωρίς να υποστηρίζει την σχέση. Έκανε τα πάντα και το καλό για να υποστηρίζει την ατομικότητά του. Αλλά δεν υπάρχει ατομική σωτηρία. Δηλαδή μπορεί να είσαι στην εκκλησία, να ακολουθήσει το πνευματικό της πρόγραμμα, την πρότασή τη. Το κάνει αυτό για να σχετιστεί με τον Θεό και τον συνάνθρωπό σου, γίνεται για να διασφαλίσει την ατομικότητά σου. Και στον παρόντα καιρό να σου δώσει του καρπού τη υποταγή σου ο Θεός δηλαδή να σου δώσει μια καλή εργασία, έναν καλό σύντροφο, να υγεί, να περάσει ευχαριστή ζωή. και μελλοντικά να σου εξασφαλίσει έναν παράδεισο αιώνιο Για το τομάρι σου. Αυτό είναι ο υπολογισμό. Όταν λοιπόν έχεις τέτοιο ήθος, τέτοιο υστερόβουλο ήθος, σαφώς δεν αντέχει τη χαρά της πανηγύριος. Σαφώς δεν αντέχει την αδικία της συγχώρησης. Γιατί η συγχώρηση για σένα είναι αδικία. Όταν θεμελιώνει τις σωτηρίες του ατομικής σε αυτό το πλαίσιο, τότε οποιαδήποτε συγχώρηση είναι αδικία στα μάτια σου. Γιατί ανατρέπει το σύστημα της δικής σου αξιοκρατίας... Που σημαίνει, αν είσαι σωστό, σω, παίρνει αυτό που σου οφείλεται. Αν είσαι λάθος, σου, ε, του, σου αποδίδει τη, η, η τιμωρία. Δεν μπορεί να εννοήσει την έννοια τη συγχώρηση. Για σένα η συγχώρηση είναι αδικία, τελείωσε. Και ένα Θεό που συγχωρεί τον αμαρτώλο είναι άδικο. Πρέπει πρώτα να δώσει την τιμή, την, α, την οφειλόμενη στον δίκαιο άνθρωπο, και μετά, μείνει και κάνει ένα περίσευμα συγχώρηση, δίνουμε και στον, στον αμαρτωλόν. Αυτό είναι ο οπολογισμός. Αυτός είναι, είναι του οπολογισμού που δείχνει αποσία βιώματος. Αποσία αγάπης, αποσία καρδιάς. Και έχουμε την ατυχία ο Θεός να την καρδιά. Έχουμε την ατυχία ο Θεός να μην είναι δικηγόρος, ούτε δικαστής, ούτε κοσμικό σύστημα, ούτε κουμπιούτερς. Έχουμε την ατυχία ο Θεός, να είναι η καρδιά και να κοιτάει την καρδιά. Λοιπόν... Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι πιο σημαντικό είναι να μιλήσουμε για τον Πρεσβύτερον ιό, γιατί από αυτόν τον Ιων των θανατηφόρων Πάσχο η περισσότεροι. Και θα δούμε τις προεκτάσεις που έχει αυτό στην καθημερινή μας πράξη. Ο Πρεσβύτερος Υιός είναι ο μεγαλύτερος άσωτος από τον των Υιόν. Γιατί όπως λέει κάπου και ο Άγιο Χρυσόστομος, ο πρεσβύτερος να ναυάγησε στο λιμάνι. Να αναβαγήσεις τώρα στο πέλαγο μέσα σε μια ε, ε, τρικυμισμένη θάλασσα είναι κατανοητό. Το να αναβαγήσεις το λιμάνι σε ανόητος. Και ο πρεσβύτερος Υιός ήταν στο λιμάνι, ήταν στο σπίτι, ήταν στην οικία του πατρό και εκεί εναβάγησε και δεν ξέρουμε τελικά ποια είναι η κατάληξη του ήταν λοιπόν ο πρεσβήτρος Υιός στο σπίτι του πατέρα συνεπεί στις υποχρεώσεις του όπως λέει και ο ίδιος και ομολογεί ποτέ του δεν παρέβηκε καμία εντολή ποτέ δεν ήταν ο τον πατέρα όπως ο ίδιος ενόμιζε δηλαδή ήταν το καλό παιδάκι ήταν το σπασικλάκι του σπιτιού. Που δεν στενοχωρεί ποτέ τον παπά και τη μαμά, και αν κάνει κανένα αδελφά ή καμιά στραβωτή αμέσως αμέσω το μαρτύρει για να το σώσουν. Αυτό είναι το καλό παιδάκι που πάντα ευχαριστεί του γονεί. Μου έτυχε αν τέτοια παιδιά που όταν πέρασε μια φάση μεταεφηβική και άγρια ψηλιάζονται τι συμβαίνει στη ζωή. Έκανε τέτοια επαναστάση που οι γονεί νόμιζαν το παιδί μάγια. Κάποιος του κάναν μάγια. Κάποιο του έκανε μάγια. Τόσο καλό παιδί και να χαλάσει. Μα τι ήταν, αυτό το παιδί κάποτε έβγαλε αυτό που έπρεπε να βγάλει. Γιατί αν δεν το βγάλει εκεί, αλλήμουν στην γυναίκα ή στον άνθρωπο, θα τον παντρευτεί από τον άνθρωπο. Λοιπόν, να δούμε. Ήτανε στο σπίτι ο πρεσβύτερο Δηλαδή, α το πούμε απλά, ήταν στην Εκκλησία. Γιατί όμως είμαστε στην Εκκλησία και γιατί υπακούμε στο θέλημα του Θεού. Γιατί δεν αντιδρούμε και είμαστε υπάκουοι στον Πατέρα. Κάποιος θα μπορούσε να πει για την εξασφάλιση της σωτηρίας. Για την εξασφάλιση μας. Άλλος μπορούσε να πει από τον φόβο από φόβο ποιος μπορεί να τα βάλει με τον παντοδύναμο και γιατί να μην τα έχουμε καλά μαζί του να είμαστε τελείως σίγουροι σε όλα αλλά όμως όταν λέμε για εξασφάλιση ή για σωτηρία ποια εξασφάλιση και ποια σωτηριανούμε εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα μέσα στο σύγχρονο χριστιανό υπάρχει μία σύγχυση μεταξύ του όρου σωτηρίας και του όρου βόλεψης. Η σωτηρία και για τους περισσότερους είναι μια βόλεψη και στον παρόντα χρόνο και στο μέλλοντα αιώνα ζωή χαρισάμινε. Η πραγματική όμως σωτηρία είναι μια διαρκής επανάσταση και ανησυχία. Δεν ησυχάζεις ποτέ και να ζητήσει. Όπως μια σχέση αγάπης μια σχέση έρωτα αν πέσει σε έναν εφησυχασμό τι σημαίνει ότι αυτή η σχέση αρχίζει να νεκρώνεται αν δεν έχει ήδη νεκρωθεί αν για σένα μια σχέση είναι ουσιαστική και ζωντανή πάντα την παλεύει, πάντα είναι σε αμφιβολία και πάντα εξελίσσεται εάν λοιπόν εννοήσουμε την σωτηρία ως μία κατάσταση πνευματικής καταστολής τότε έχουμε πρόβλημα. Η σωτηρία δεν είναι καταστολή δεν διασωληνώνεται ο άνθρωπο πνευματικά για να μην συγκρούεται με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που βαίνει προς τη σωτηρία του είναι σε μία διαρκή εγρήγορση που αναζητά το αληθινό που αναζητά το ζωντανό που αναστάται ουσιαστικό. Όταν μπαίνει κανείς στην Εκκλησία λοιπόν λέμε ότι εντάσσεται στο σώμα του Χριστού. Γίνεται ένα κομμάτι του σώματος του Χριστού. Αλλά όμως, αν μπαίνει στο σώμα του Χριστού είναι έτοιμος να απονέσει, είναι έτοιμος να πάθει, γιατί θα ακολουθήσει η θυσία πριν την χαρά όταν κανείς ψάχνει λέει ψάχνω την αγάπη κάποιος τι θέλει την αγάπη ψάχνω είτε στον Θεό είτε στους ανθρώπους αλλά τι φαντάζεται κανείς η αγάπη είναι η συναισθηματική τακτοποίηση του ανθρώπου η γνώση του άλλου και η ζωντανή σχέση διά Αυτό είναι ένα ερώτημα. Γι' αυτό και είναι σημαντικό το ερώτημα. Γιατί έχοντας αυτή την ιδέα ότι η αγάπη είναι η συναισθηματική μας τακτοποίηση τότε ο άνθρωπος σκανδαλίζεται με έναν Θεό που δεν του παρέχει αυτή την τακτοποίηση. Σκανδαλίζεται και συγκρούεται με έναν συνάνθρωπο με έναν πλησίον του που δεν του παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Αλλά άμα θέλουμε μια αγάπη η οποία θα είναι μια, ε, μια ικανοποίηση μας τότε δεν μπορούμε ουσιαστικά να συνδεθούμε με τον άλλον άνθρωπο γιατί θα ζητούμε πάντα από τον άλλον άνθρωπο να μας τακτοποιήσει την ανάγκη. Αυτό όμω δεν είναι πάλι σχέση, είναι κλείσιμο στον εαυτό μας. Άνοιγμα και σχέση είναι η διάθεση μου να γνωρίσω τον άλλο και να τακτοποιήσω αυτού την ανάγκη. Επομένως δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι σωστός σε όλα θα έχεις και τον Θεό αν δεν υπάρχουν οι σωστές προϋποθέσεις. Θα τον έχεις τον Θεό αν ποθήσει η καρδιά σου τον Θεό και δεν αποκαλύπτουν πάντοτε τις διαθέσεις τις καρδιάς μας, οι πράξεις μας και οι ενεργές μας. Γι' αυτό κάποιος μπορεί οι πράξη του και οι να είναι θεοφιλείς κατά τα φαινόμενα. Αυτό όμω δεν αποκαλύπτει πάντα τη διάθεση της καρδιάς που εκεί εντοπίζεται ο χώρος της πάλης και της σύνδεσης. Ο χώρος της πάλης και της σύνδεσης δεν είναι εξωτερικό γεγονός. Λέμε ωραία λόγια, κάνουμε ωραίες πράξεις, αν αυτό που κάνουμε δεν συνδέεται με την καρδιά μας. Κατά συνέπεια λοιπόν μπορεί ένας ατελής άνθρωπος να είναι πιο κοντά στον Θεόν και στην αλήθεια από έναν τέλειον άνθρωπο. Ένας ατελής άνθρωπος υπάρχει πιθανότητα να είναι πιο κοντά στον Θεόν από έναν τέλειον άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη. Μπορεί να γνωρίσουμε και συμβαίνει αυτό στη ζωή μας έναν τέλειον άνθρωπο τυπικών νομιμόφρονα, καλόν, επιτυχημένο, με χαρίσματα, αλλά δεν μα λέει τίποτα, δεν μα ελκεί. Για ποιον ο λόγο, γιατί αξιάζει κάτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα. Αποσιάζει η καρδιακή εμπειρία και επίγνωση. Κάνει ο άνθρωπος και είναι σύμπτωμα της εποχής μας αυτό, δεν τυχεί που το είπαμε. Κάνει τα πάντα ο άνθρωπος για να φαίνεται καλός, αλλά δεν λειτουργεί η καρδιά του. Δεν ζει δηλαδή, τι σημαίνει δεν λειτουργεί η καρδιά του. Δεν ζει ο άνθρωπος τον εαυτό του συνδεδημένο με την καρδιά του. Αλλά με τι τον συνδεί. Με τις πράξεις του, τις επιτυχίε του και τα κατορθώματά του. Νομίζω αυτό είναι καταληπτό. Υπάρχει μια αγωνία του ανθρώπου να κάνει πράγματα που τον καταξιώνουν περιφρονώντα όμως την καρδιά του. Τι θα πούμε λοιπόν. Δεν θα κάνουμε ωραία πράγματα. Θα τα κάνουμε ασφαλώς και θα δικαιωθούν αυτό στο ποσοστό που κινούν την καρδιά μου. Αν ήδη δεν κινείται. Η άσκηση στην ορθόδοξη θεωρία έτσι καταξιώνεται στο βαθμό που με βγάζουν τον εγωισμό μου που με βγάζουν από τον εαυτό μου και η καρδιά μου Μια νηστεία δεν έχει νόημα αν δεν με την καρδιά μου αν δεν ταπεινώνει το φρόνημά μου η άσκηση έχει να κάνει με τι σκοπό να ταπεινώ στο φρόνημά μου να με ευαισθητοποιήσει και να αρχίζουν τα σπλάχνα μου να κινούνται να πάψει αυτό ο μετεωρισμός του πνευματικού εντέρου Να λειτουργεί ο άνθρωπος Να είναι σε μια συνεχή κίνηση Και η εποχή μας είναι γεμάτη από καλούς ανθρώπους Και αυτή είναι η δυστυχία μας Καλούς ανθρώπους που δεν λειτουργεί το μέσα τους Που μπορούμε και σε αυτούς να και εμείς αυτό τι είναι το σύνδρομο του πρεσβύτερου Ιού. Γι' αυτό το λόγο ένα τέτοιο άνθρωπο δεν εμπνέει κανέναν, ούτε ούτε ούτε από κανέναν. Είναι σαν ένα ρομπότ. Μια εικόνα τέλεια, μια πράξη μια ακρίβεια, μέσα στα καθήκοντά του σωστός αλλά. Δεν βγαίνει κάτι πιο ουσιαστικό και ζεστό. Ο συντετριμμένος άνθρωπος, ο τραυματισμένος άνθρωπος, ο ταλαιπωρημένος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μπορεί κάτι να βγάλει. Και υπάρχουν πολλές μορφές ταλαιπωρία. Κάποιος δεν, δεν έχει να φάει. Είναι η μεγάλη ταλαιπωρία. Κάποιο περνά ασθένειε. Μεγάλη ταλαιπωρία. Αλλά μέγιστη ταλαιπωρία να ζει στην κόλαση και να παλεύει με την κόλαση σου. Εάν για σένα ο Θεός δεν είναι ένα παραμυθάκι και η πνευματική ζωή δεν είναι μια όμορφη ζωή αγγελικά πλασμένη, αλλά μια διαρκή ανισχύ και σύγκρουση στην οποία μπορεί να ζει και την κόλαση σου. Αν τέτοια είναι η πνευματική ζωή, τότε είσαι ένα ξύπνιο άνθρωπο που ξέρει να αγαπά, που ξέρει να συμπάσχει, που ξέρει να κατανοεί, που ξέρει να συγχωρεί, που η καρδιά του χωρεί τα πάντα. Και αυτή την ευρύτητα τη καρδιά την κάνει η εμπειρία τη κόλαση. Την οποία ακολουθεί η εμπειρία τη αγάπη του Θεού. Όταν όμως είναι ο άνθρωπος ένας άνθρωπος καθήκοντος τότε η αγωνία του είναι να ζητεί αναγνώριση και επιβεβαίωση. Και ο τέτοιο άνθρωπος είναι ένας αυστηρός κριτής των άλλων ανθρώπων και ανελαστικός στα λάθη των άλλων ανθρώπων. Δηλαδή είναι πρεσίδητος ιός. Δεν ο, ο Ξέρετε ένα άλλο χαρακτηριστικό του πρεσβύτερου είναι ποιο είναι η περιπτωση και η εξύψωση της ηθικής πάνω και από το θείο πρόσωπο δηλαδή ο Θεός υποκαθίσταται από την ηθική του ανθρώπου και δεν αντέχει ο τέτοιο άνθρωπος μια ηθική που δεν υπακούει σε μαθηματικές εξισώσεις αντέχει η ηθική αυτή στον πρεσβύτερο να πάει άλλο να τρώνε την περιουσία του, να μην δουλεύει καθόλου στο σπίτι και να έρχεται και να του και πανηγύρι και του δίνει δαχτυλίδια, ρούχα, καινούργια παπούτσια και του λέει: Καλό σου κανακάρι μου. Δεν αντέχει αυτό στην ηθική. Αν δεν περάσει ο άνθρωπο από τη συντριβή τη προσωπική του πτώση και το καμίνι του καινού, δεν μπορεί να ξεπεράσει του νόμου. η εξύψωση της ηθική σε βαθμό που να υποκαθιστά το έλεος του Θεού και η οικοδόμηση μιας ηθικής που δεν έχει πρόσωπο είναι αποτέλεσμα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν κατάλαβε ότι η ζωή είναι δώρο του Θεού και δεν είναι κατόρθωμα αλλά ότι είναι χάρη. και δεν κατάλαβε ότι σαφώς υπάρχει η ηθική το ήθος αλλά μόνο ως προσωπικό γεγονός μόνο η ηθική είναι αποδεχθή στο βαθμό που είναι καρπός της σχέσης με τον Θεό όχι ξέχωρα από τον Θεό όχι παρά τον Θεό και όχι εκτός του Θεού. Γιατί πάσχει ο κόσμος σήμερα, γιατί ο πολιτισμός μας είναι ανέραστος, γιατί υποστηρίζει απρόσωπους νόμους. Οι οποίοι μέσα τους δεν έχουν έμπνευση στην οποία κέντρο τίθεται ο άνθρωπος. Φαινομενικά ο νόμος υποστηρίζει τον άνθρωπο Αλλά στην ουσία αν το δούμε το πνεύμα του έτσι όπως λειτουργεί Δεν υποστηρίζει τον άνθρωπο Υποστηρίζει την ηθική τάξη Άλλο ηθική τάξη και άλλο άνθρωπος Δεν έγινε ο άνθρωπος για την ηθική τάξη Αλλά υπάρχει το ήθος για τον άνθρωπο είναι λεπτέ διαφορέ οι οποίε εξωτικά δεν φαίνονται να υπάρχουν, να διακρίνονται. Διακρίνεται μόνο ο άνθρωπο, όπω το, το βιώνει αυτό το γεγονό. Και εδώ επειδή μπερδευτήκατε, δεν μιλούμε για μια ανηθικότητα, ότι θα υποστηρίξουμε μια ανηθικότητα. Αλλά υποστηρίζουμε ένα ήθο το οποίο γεννάται μέσα από την εμπειρία τη αγάπη. Μέσα από την εμπειρία του σεβασμού του προσώπου του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή δεν έχει νόημα μια ηθική ζωή που δεν ξεκινά από την αγάπη μου για τον Θεό τότε θα είναι μια ηθική η οποία είναι η κατάκτησή μου για να μου πει εγώ είμαι δεδικαιωμένος και σεσοσμένος. Αυτό έκανε ο Πρεσβύττρος Δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Ο Πρεσβύττρος λοιπόν, Υιός έπασχε από το σύνδρομο του καλού παιδιού και της κοινωνικής σύμβασης. Για αυτό το λόγο το πρόσωπό του από υπάκουο και βολικό με τετράπη απ' τη στιγμή που δεν του αναγνωρίστηκαν οι κόποι σε οργήλο και πισμωμένο. είδατε το καλό παιδάκι τι έγινε ξαφνικά αντιδρούσε στο κάθε τι επαναστατούσε είχε μέσα του θυμό ξέρετε τα, πιο, τα καλά παιδάκια γιατί είναι καλά παιδάκια επειδή φοβούνται να τα βάλουν με το σύστημα στο οποίο περιβάλλονται και ζητούν μια αναγνώριση οποιαδήποτε αντίδραση την θαύουν μέσα του. Η καρδιά του ταράσσεται και το πρόσωπό του είναι γλυκή. Η καρδιά του επαναστατεί και συγκρατούνται να μην εκτεθούν και χάσουν την αγούση των άλλων ανθρώπων. Όταν φύγει αυτή η ανάγκη για αυτό το πρόσωπο, βγαίνει όλη η οργή. Βγαίνει όλη η επίθεση. Βγαίνει όλη η κακότητα και όλη η απόρυμη. Μα πώ έγινε αυτό ο άνθρωπο έτσι. Μα τον είχες, τον είχες αμπαρωμένο Σε ένα σύστημα Στο οποίο έπρεπε να υποταχθεί δεν μπορούσε να αντιδράσει Δεν του έδωσε στην ελευθερία να κινηθεί Γιατί του είπες Αν είσαι αλλιώς δεν σε αποδέχομαι Ή μπορεί, ο ίδιος να το είπε στον εαυτό του Η χειρότερη λοιπόν σκληροκαρδία Είναι αυτή που θεμελιώνεται και υποστηρίζεται από την καλοσύνη μας και την δικαιοσύνη μας. Οι πιο σκληρόκαρδοι άνθρωποι μπορεί να γίνουν οι και οι καλοί. Και για να μην παρεξηγηθούμε, καταλάβατε ότι είναι καλοσύνη, καταλάβατε ότι είναι δικαιοσύνη. Όποιος δεν κατάλαβε είναι γιατί δεν θέλει να καταλάβει. Μιλούμε για την καλοσύνη η οποία μας αυτονομεί και μας αποκόπτει από την αγάπη του Θεού και το κάνει δική μας υπόθεση δικό μας κατόρθωμα δική μας επιτυχία αυτοί τέτοιοι άνθρωποι λοιπόν είναι οι πιο σκληρό άνθρωποι. και γι' αυτό τον λόγο καταλαβαίνουμε πόσο απαραίτητη πόσο ευλογημένη είναι η άρση της χάρη του Θεού που μας παιδεύει και μας παιδαγωγεί όταν ο άνθρωπος λοιπόν έχει στηρίξει την δύναμή του τα κατορθώματά του την δικαιοσύνη του την καλοσύνη του εις τον εαυτόν του που του γεννά μια διάθεση υπεροχής προς τους άλλους και μια κατάκριση ο Φιλέσπλανός πατήρ τι θα κάνει, θα του πάρει την χάρη έρει την χάρη το Θεός για να τον παιδεύσει και να τον παιδαγωγήσει για να καταλάβει ότι ο ίδιος από μόνος σου δεν είναι τίποτα για να μπίμπει ο άνθρωπος την πλάνη της αυτοδικαίωση και της ισχυρογνωμοσύνης με την οποία απορρίπτει ο οποιοδήποτε άλλων άνθρωπο. έρει λοιπόν ο Θεός την χάρη του μας παιδαγωγεί, μας ευαισθητοποιεί στον προσωπικό μας πόνο και στην προσωπική μας τραγωδία και η αυτή ευαισθησία που μας γεννά μας φέρει μια διάθεση κοινωνίας και απαντοχής με τους άλλους ανθρώπους. Αν είσαι ύψηλά και εξασφαλισμένος δεν θα κοιτάξεις τον άλλον άνθρωπο. Αν είσαι όμως διαλυμένος, άδειο κενός, ταλαιπωρημένος, θα ζητήσεις μια κουβέντα ενό ανθρώπου. Θα ζητήσεις μια υποστήριξη ενό ανθρώπου, στην τραγικότητα που επερνάς. Θα είσαι πιο ανεκτικός με τους άλλους ανθρώπους. Και το κάνει ο Θεός όχι γιατί θέλει να μας τιμωρήσει έρωτα στη χάρη Του. Δεν τιμωρώς ο Θεό. Μην, δίνουμε, μην προβάλλουμε τα δικά μας πάθη στον Θεό ο Θεός είναι απαθής, είναι ανενδεής δεν έχει τέτοια πάθη δεν είναι τιμωρός ο Θεός το φάρμακό μας είναι αυτό επειδή είμαστε τόσο αυτοδύναμοι και τόσο αυτονομημένοι μέσα στην δύναμη την προσωπική μας και την ατομική μας που πέφτουμε στο λάθος να γινόμαστε ακοινώνητοι μοναχικοί, νεκροί δηλαδή παίρνει λοιπόν ο χάρη Του για να μα γεννήσει την ανάγκη να ζητήσουμε έναν άνθρωπο στη ζωή μα. Μα μας ξεγυμώνευσε από τη χάρη του για να αναγκαστούμε να ζητήσουμε από έναν άνθρωπο μια καλή κουβέντα. Να τον κοιτάξουμε στα μάτια, γιατί τώρα δεν τον κοιτούσαμε, το κοιτούσαμε τίποτα. Μόνο τη δύναμη μα κοιτούσαμε Και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, γιατί τότε ζητούσαμε μόνο την δικαίωσή μα. Η ζωή μα λοιπόν έτσι εξαιτίας αυτού του τρόπου είναι γεμάτοι ανατροπές δεν υπάρχει άνθρωπος στη ζωή του που πέρασε μια ήσυχη ζωή όλοι στη ζωή μας περάμε φοβερές ανατροπές και αυτό συμβαίνει γιατί δεν θέλουμε να αποκαθιλώσουμε από μέσα μας τον πρισβήτρο που όπου μας ταλαιπώρει έχουμε μέσα μας θρονιασμένο αυτό το καλό παιδό που εν τέλει είναι παλιό παιδό. Και δεν θέλουμε να Τον αρνηθούμε. Λοιπόν, γιατί αποφεύγουμε την αμαρτία γιατί δεν θέλουμε να αμαρτήσουμε. Επειδή μας κέρδισε ο Θεός και η αγάπη Του και δεν θέλουμε να Τον χάσουμε. Ή γιατί δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Ή γιατί δεν θα νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας και δεν θα νιώθουμε ανώτεροι από τους άλλους για να μπορούμε με μια διάθεση υπεροχής να τους ελέγχουμε. Ή από τον φόβο τιμωρίας του Θεού. Για ποιο λόγο δεν αμαρτάνουμε. Γιατί συνηθίσαμε έτσι, δηλαδή μας ενοχλεί πώς θα το κάνουμε παιδί μου, πώς θα αμαρτήσουμε εμείς αλλιώ μάθαμε από μια συνήθεια, από έναν φόβο, από έναν εγωισμό ή από μια πραγματική διάθεση για την αγάπη. Ο άνθρωπος που δεν αμαρτάνει εξαιτία της αγάπης του Θεού, αλλά για άλλους λόγους ξέρετε, σαν ποιο μοιάζει μοιάζει σαν τον άνθρωπο που είναι παντρεμένος η σχέση του συνε... θα σκανδαλιστεί λίγο, δεν πειράζει η σχέση του έχει πάυσει να υφίσταται και δεν μοιχεύει, ενώ στο μυαλό του διαρκώς τη μια άλλη γυναίκα, ένας άλλος άντρας, γιατί είναι αντίστατα με τι αρχές του. Θα μπει κάποιος, μα αυτό δεν είναι σωστό. Είναι φοβερή η έκφραση, ξέρετε, έχουμε αρχές. Είναι άνθρωπος με αρχές. Δηλαδή τι είναι άνθρωπος με αρχές. Ένας πρεσβύτερος ιός είναι ο άνθρωπος με αρχέ άνθρωπος με αρχέ πιο απλά, είναι ένας άνθρωπος νεκρός μα τι είναι αυτά τα πράγματα τι σημαίνει άνθρωπος νεκρός η εκκλησία δεν μας μαθεί να είμαστε άνθρωποι με αρχές είναι όπως το παράδειγμα που είπαμε οι αρχές δεν μη γιατί έχει αρχές δεν τον το τρομάζει το γνώση ότι νεκρώθηκε η σχέση αλλά τον τρομάζει χρόνος μη μοιχεύσει. Μα ήδη η μοιχεία υφίσταται. Είναι νεκρή σχέση και δεν τον νοιάζει. Να τι σημαίνει αρχές. Αντί να τον προβληματίσει το γεγονός ότι νεκρώθηκε η σχέση και πρέπει να τη διαφυλάξει, πρέπει να την αναστήσει, πρέπει να την προστατεύσει, πρέπει να κάνει τα πάντα για να, προσ... να ετοιμήσει το πρόσωπο και αυτή ήταν η δουλειά του απλώς καταπιέζει τον εαυτό του να μην προώθει τις αρχές του μοιχεύοντας. Αυτό ο άνθρωπος είναι νεκρός άνθρωπος Ούτε τη γυναίκα του άνθρωπος Ούτε αμαρτάνει και όλα σε Τι εννοούμε με αυτό το πράγμα Με αυτό Προς Θεού που το παραξηγήσουμε Δεν λέμε να πάει να αμαρτήσει ο άνθρωπος Όχι Να φτιάξει τη σχέση εννοούμε Και οχειρώνεται κανείς ποιο από την ίδια Εγώ είμαι σωστός χρησιμοί να μαρτάνω, και εντάξει με τι θέλει άλλο να κάνω Δε σε απατώ, δε σε κάνω, δουλεύω στο σπίτι Εντάξει, πολύ ωραία Έχουμε σχέση όμως Η ουσία είναι το εξωτερικό μόνο γεγονός Ή αν υπάρχει πραγματική σχέση Έτσι και με τον Θεό Τι θες θέμω, μου, ξομολογούμε Κοινωνάω, βοηθάω του Θεούς, πάω εκκλησία Τα πάντα κάνω Η καρδιά σου όμως πού είναι δοσμένη Πού είναι δοσμένη Μαζί μου έχεις τόταν η σχέση Και επειδή τα έκανε όλα αυτά είσαι είναι οι αρχές που λέγαμε. Αρχές και ηθική που δεν είναι καρπός μια ζωντανή σχέσης είναι μια νέκρωση. Οι αρχές έχουν αξία εφόσον είναι αυθόρμητη, πηγαία, ελεύθερη κίνηση της καρδιάς μας. Οι αρχές είναι καταξιωμένες αν είναι το οξυγόνο μας. Χωρίς αυτό δεν ζούμε. Όχι ο καταναγκασμός μας για να είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά. Αν για μένα δεν είναι ο παλμός μου, το οξυγόνο μου, η αναπνοή μου να αναστήσει τη σχέση με τον άνθρωπό μου, δεν έχει νόημα η άλλη κατάσταση να μην αμαρτήσω. Το σημαντικό είναι να ζωντανέψεις οι σχέσεις όχι να βρω υποκατάστατα τις σχέσεις. Και αυτό είναι πιο σημαντικό, πιο κοπιώδες. Γιατί σε βάζει σε μία δικά διαδικασία να βρεις την καρδιά σου. Λοιπόν, οι αρχές μας αυτό είναι που εννοείται όταν είναι η προστασία της σχέσης, η ανάστηση της σχέσης, η ανάστηση του προσώπου. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, Ζωντάνεψα τη σχέση με τον σύντροφό μου Τον αγαπώ τον σύντροφό μου Και επειδή τον αγαπώ δεν θέλω τον απατήσω Όχι γιατί με βιάζει Οι αρχές που έμαθα να μην τον απατήσω Τον αγαπώ και δεν τον απατώ Γιατί αν δεν τον αγαπάς Και δεν τον απατάς Ποια είναι το νόημα Έχεις ε, μα, δίπλα σου, ένα ρομπότ που ξέρει Αν έχει τα ενσυκτά του Τίποτε άλλο δεν έχει καρδιά Έχει ένα ρομπότ Ένα καλό χριστιανό Ένα καλό σύντροφο που απλώ ελέγχει τα αισθητά του και έμαθε κάποιου αμυντικού μηχανισμού να ελέγχει τα αισθητά του. Τίποτε άλλο, δεν είναι τίποτε άλλο. Είναι ζωή αυτό το πράγμα. Το σημαντικό είναι εν ελευθερία ει τον σύντροφό σου τον αγαπά και ζωντανεύει ή διαρκώ. Αυτό είναι η σχέση. Αυτό εννοούμε ότι ο άνθρωπο που έχει αρχίσει είναι ένα νεκρό άνθρωπο. Με την έννοια λοιπόν που τα ζούσε πρεσβύτερο ιό σου. Εμείς δεν θέλουμε αρχές θέλουμε ζωή θέλουμε αγάπη θέλουμε πρόσωπο αυτή η αγάπη μας γεννά ελευθερία και η ελευθερία μας γεννά ένα ήθος ζωής που τιμά τον άλλον και ζει για τον άλλον προσέξτε αυτή η είναι η αρχή του χριστιανού η ανατροπή του αναγκαστικού και επιλογή της ελευθερίας. Η επιλογή της ζωής που εντοπίζεται στο μυστήριο της αγάπης. Και η αληθινή αγάπη δεν έχει καταναγκασμό, δεν έχει επιβολή έχει ελευθερία. Και αυτή η ελευθερία λοιπόν γεννά ένα είδο ζωής το να ζεις και να τιμά τον άλλο και να ζει για τον άλλον. Ποια είναι η διαφορά του ανθρώπου αυτού από αυτόν τον άνθρωπο που έχει αρχές, Ποια είναι η σημαντικότερη διαφορά και θα το καταλάβετε τώρα. Είπαμε, ο άνθρωπος που δεν έχει αρχές όπως το εννοούμε, μην παρεξηγηθούμε, είναι ο άνθρωπος που ζει για τον άλλον και τιμά τον άλλο. Ο άνθρωπο που έχει αρχέ, ποια είναι η διαφορά του. Ζει για τον εαυτόν του και θέλει διαρκώς την επιβιώση για τα κατορθώματά του. Ζει για τον εαυτόν του και διαρκώς ζητεί την επιβιώση για τα κατορθώματά του. Ο άνθρωπος της ζωής, όπως είπαμε, έχει ως αρχή του τον σταυρών και την θυσία. Αυτή είναι η αρχή του χριστιανού, ο σταυρός και η θυσία. Αλλά ποιο σταυρός, ο σταυρός που είναι σταύρωμα των αρχών και εξουσιών του κόσμου τούτου. Το σταύρωμα του συστήματος του κόσμου τούτου. Όχι βιαστικά επιθετικά, αλλά μέσα στην καρδιά μας σταυρώνουμε τη πτώση του συστήματος και βγαίνουμε από την έννοια του συμφέροντο, του κέρδους της αντικειμενοποίησης των προσώπων και των γεγονότων <coughs> και ζούμε το γεγονός του ανοίγματο, της κοινωνίας της σχέσης με τον άλλο. αυτή είναι η αρχή ο σταυρός ο κόσμος έχει άλλες αρχές γίνεται καλός για να σταυρώνει τους άλλους ο χριστιανός επιλέγει να έχει ως αρχή του το Σταύρωμα του εαυτού του για χάρη του άλλου. Δηλαδή είναι ξεπέρασμα όλων των μορφών εξουσίας. Ο άνθρωπος που ζει με αρχές και για τις αρχές δεν μπορεί να δει την ουσία του άλλου ανθρώπου. Βλέπει πάντα τις αρχές, τις αξίες και τους νόμους. Μας τυφλώνει αυτό το πράγμα. Όταν βλέπουμε κανόνε δεν μπορούμε να δούμε πρόσωπο. Όταν βλέπουμε έννοιες καλού, κακού, ηθικού, ανηθίκου, σωστού, λάθος, δεν μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του άλλου στην ουσία του. Οι πράξεις λοιπόν τότε όταν δεν μπορούμε να δούμε την ουσία του άλλου ανθρώπου είναι αδιάκριτες και δεν παρέχουν δυνατότητες θεραπείας για να μπορέσει μία πράξη και μία αγωγή να δώσει δυνατότητε θεραπεία στον άλλον άνθρωπο πρέπει να γνωρίζεις τον άλλον άνθρωπο όπως πραγματικά είναι στην ουσία του. Και να το δεις στην ουσία του πρέπει να κάνεις κάποιες ανατροπές στο μυαλό σου και στη συνείδησή σου που μπορεί να είναι και ανατροπές κάποιον σωστό νόμο και κανόνο. Η τραγωδία του πρεσβύτερου ιού είναι η απομόνωσή του. Αν δούμε την παραβολή είναι τρομερή απομόνωση. Με ποιους έχει κοινωνία. Με τον πατέρα δεν είχε, με τον αδελφό δεν είχε, με τους δούλους δεν είχε, με τους υπηρέτες. Και αυτή είναι η τραγικότητα του καλού ανθρώπου, του ψεύτικα καλού, έτσι. Του ανθρώπου του σωστού. Γι' αυτό λέει κανεί στην κοινωνία, αν είσαι σήμερα, είσαι μόνος. Ανάλογα τι σωστός εννοείς, φίλε. Αν είσαι σωστός για να το παίξει καλώς, λέει. Αν είσαι ο που αγαπά και τον λάθο, δεν είσαι μόνος. Αν είσαι ο που αγαπά μόνο το δικό σου δίκιο <κοί> και δεν συγχωρείς το λάθο του άλλου, είναι πρόβλημα. Είναι αυτό οι καθαροί άνθρωποι που λέμε. Που είναι οι πιο σκληροί και πιο επικίνδυνοι. Και αδιάκριτοι. Οι ηθικοί, οι καλοί άνθρωποι, οι καθαροί. Μου και είναι, πιο, είναι οι, οι, οι πιο άδικοι άνθρωποι πρώτα του για αυτού του. Λοιπόν, η τραγωδία του πρεσβήτρου είναι απομόνωσή και δέστε, είναι φοβερό, η γνώση των υπηρετών ήταν πιο αληθινή από αυτήν του πρεσβύτερου ιού. Δηλαδή, τι λέει εδώ, Πάει και ζητάει και προσκαλέσαι άμα είσαι έναν των παιδών, επιθάνεται ότι ταυταρωτούσε του δούλου, του τι συμβαίνει. Και τι του λένε. Ο Δήπ αυτό, Ότι ο αδελφός σου ήρθε και έφτασε το μόσχο των Ο αδελφό σου ήρθε και ο πατέρα σου έκανε και αυτό. Έθετε του όρου στην πραγματική του διάσταση. Τον αδελφό τον έλεγε αδελφό και τον πατέρα πατέρα. Και αυτό τι λέει. Δεν τον αποκαλούσε αδελφό, τον έλεγε ιόν του πατέρα. Δηλαδή η γνώση του, των υπηρετών, των δούλων, ήταν ανώτερη και πιο πλήρη από του ιού. Γιατί τυφλώνεται από την αρετή του. Ετυφλώνεται από τη δικαιοσύνη του. Ετυφλώνεται από την καλοσύνη του. Οι υπηρέτε τον γεγονό. Αυτό γίνεται πανηγύρι και αυτοί φαίνεται να συμπανηγυρίζουν και να λένε: Ε, έλα εδώ, ξέρει τι συνέβη, Ο πατέρα σου έκανε τραπέζι γιατί ο γιο, ο αδελφό σου ήρθερε. Χαίρονται αυτοί που ήταν υπηρέτη, αυτό δεν μπορείς να χάρει, δεν πήγε στο πανηγύρι. Αυτό είναι κόλαση. Θέλετε να μάθετε τι είναι κόλαση, αυτό είναι κόλαση. Αυτό το πανηγύρι είναι θεία λειτουργία. Είναι προτύπωση τη χαρά του παραδείσου. Δεν πήκε μέσα ο Δυσκολευόταν. Είναι ακόμα στι διαπραγματεύσει με τον πατέρα. Δεν ξέρουμε πού κατέληξε η ιστορία. Και η δικαιοσύνη εκεί οδηγεί, σε ατέλειωτε διαπραγματεύσει. Γιατί δεν τα βρίσκουν οι λαοί και εμεί, Γιατί είμαστε στι διαπραγματεύσει, Γιατί έχουμε κέντρο το δίκαιο. Ο καθένα υποστήριξε το δίκαιο του. Η δικαιοσύνη μα φέρνει την ασυνεινοησία. Η αγάπη μα φέρει τη συνεννόηση. Οι πειρατέ λοιπόν χαίρονται το γεγονό, ο ιός, όχι. Φανταστείτε κόλαση, η απομόνωση του ιού, του, του Ιού να μην μπορεί να μπει, να είναι απομονωμένος, να μην έχει κοινωνία με κανένα, μόνο με τις πράξεις του, με την αρετή του έχει κοινωνία. Και ταυτόχρονα έχει μια αδυναμία, μια ανυμπορία τι του πίσματος του που το γεννά ο λογισμός και η ότι έχει δίκαιο αυτός. Και άδικο έχει ο πατέρας, τον εμποδίζει να μπει στην χαρά της πανηγύρεως στη χαρά του Παραδείσου γιατί στα χέρια του έχει αποδείξεις ότι αδικήθηκε και αποδείξεις ότι αδικήθηκε ήταν τα καλά του έργα. Είδατε τα καλά του έργα τον εμπόδισε να πει στον Παράδεισο. <laughs> τα καλά μας έργα λοιπόν είναι οι αρχές μας και τα θεωρούμε έτσι τα θεωρούσε ο Πρεσβητρωσιός ανώτερα από τη φιλανθρωπία του Θεού <laughs> γιατί θεωρούσε ότι αυτό που μας καταξιώνει να γευτούμε τη χαρά της Πανηγύριος του Παραδείσου δεν είναι φιλανθρωπή είναι τα έργα μας και αφού δεν είχε έργα ο Υιός, ο ομνεώτας γιατί τον έβαλες μέσα γιατί είσαι φιλάνθρωπος γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι οι πόρνες και τελώνες στη μετάνοιά τους ασφαλώς μας προάγουν στη Βασίλεια του Ουρανού Μα προλαβαίνουν δηλαδή είναι προχωρημένοι πιο μπροστά από εμά στη Βασίλεια των Ουρανού όταν, λοιπόν, η καρδιά μας δεν λειτουργεί, δεν έχουμε ανάπαυση. Προσέξτε αυτό που θα πούμε. Όταν δεν λειτουργεί η καρδιά μας, <coughs> δεν έχουμε ανάπαυση. Και όταν θέλουμε κουβεντούλες, εξηγήσεις, ερμηνείες, συνεξηγήσεις, διαπραγματεύσεις για να καταλάβουμε, να συμβιβαστούμε, να τα βρούμε σε μια ισορροπία τα πράγματα. Όμως άλλη είναι η προϋπόθεση προσέξτε αυτό είναι πολύ βασικό για πολλές ασυμφωνίες που έχουμε και ασυνεννοησίες και συγχύσεις σε επικοινωνίες μας σε αυτό οφείλεται, σε ποιο για να μπορέσει κανείς να συζητήσει ή να κουβεντιάσεις με κάποιον και ο λόγος σου να καρποφορήσει πρέπει πριν από όλα ο πατέρας να ονομαστεί πατέρας και αδελφός-αδελφός Πρέπει πριν από όλα, μέσα στην καρδιά μας να αποκατασταθεί ο άλλο άνθρωπος. Αν δεν θέσουμε στην καρδιά μας τον άνθρωπο, τότε τζάπα οι κουβέντε. Πρέπει ο καθένας να λάβει τον ρόλο του, να λάβει την αξία του μέσα στην καρδιά μας. Και μετά όλα θα έχουν αποτέλεσμα, οποιαδήποτε κουβέντα. Αν ο αδελφό μου δεν γίνει αδελφό μου, χαμένη θα πάει οποιαδήποτε κουβέντα. Αν η γυναίκα μου δεν είναι γυναίκα μου, αν ο άντρα μου δεν είναι ο άντρα μου. Καμμένη θα πάει ποιαδήποτε κουβέντα. Αν δεν το παραδεχθώ, δηλαδή, ω τέτοιο με στην καρδιά μου. Αν δηλαδή ο πρεσβύτερο ή ο Σέλγε αυτό είναι αδελφό μου, τότε η κουβέντα θα έχει αποτέλεσμα. Όταν λέει είναι ο γιο σου, δεν έχει αποτέλεσμα η ιστορία. Πού είναι το πρόβλημα στην καρδιά μα, δεν είναι στα γεγονότα που συνέβησα. Και εδώ δεν ωφελεί καμιά κουβέντα καμιά εξήγηση. Πριν λοιπόν από ποια διαπραγμάτευση έχουμε έναν άνθρωπο που έχουμε άσχημη διάθεση μαζί του, αν, θέλουμε, αν είμαστε τσακωμένοι με έναν άνθρωπο, πριν από όλα να ρωτήσουμε την καρδιά μου. Τον αγαπώ αυτό τον άνθρωπο Τον έχω στην καρδιά μου αυτό τον άνθρωπο Έχω κάτι μαζί του Αν έχω δεν πιάνω κουβέντα Τελείωσε Να φτιάξω πρώτα την καρδιά μου Να είναι σίγουρος και ο άλλος ότι έχει σωστή διάθεση για μένα και μετά κουβεντιάζουν. Είναι λοιπόν αλλού το πρόβλημα μας Δεν είναι στα γεγονότα Είναι ότι δεν είναι για μα σημαντικό ο άλλος άνθρωπος Δεν αγαπούμε τον άλλον άνθρωπο Αγαπούμε μόνο το εγώ μας Τη δικαιοσύνη μα, τα έργα μα και πασχίζουμε να κάνουμε έργα για να συγκρινόμαστε με το να λέμε είμαστε ανώτεροι εμείς από σένα. Βλέπουμε συζύγου να τρέχουν ένα συνεπέστατο για να εκθέσουν τον σύντροφό του. <Κι> Κάνει όλε τι δουλειέ ο άντρα, σα υπόθεση, για να πει χαίρευτο, ούτε μαγείρεψε, ούτε κρεβάτι άστορε, τι είσαι εσύ. <Κι> Η αντίστοιχη γυναίκα πάει στη δουλειά, τα χτυπεί τα πράγματα, σπίτι σίγουρα έτσι για να εκθέσει άντρα. Μα τη τηλεόραση πάλι. Ι στον υπολογιστή δεν μου δίνει σημασία. Μα το πρωί είναι μέσα μου είναι αγριεμένο. Φτάνει να πρώτα την καρδιά μου, να ειρηνεύσω μέσα μου και μετά δεν υπάρχει συνεννόηση. Αν λοιπόν δεν διορθωθεί μέσα στην καρδιά μα η σχέση, κανένα αποτέλεσμα δεν θα έχει καμία εξήγηση ή συνεξήγηση. Θα είναι ατέλειωτε κουβέντε. Όπω ατέλειωτε ήταν και οι κουβέντε του πατέρα με τον πρεσβύτερο Ιών η συνεννόηση για να υπάρχει μία προπόθεση βασική απαιτείται να υπάρχει η παραδοχή ότι ο άλλος είναι η ζωή μου όχι ο εχθρός μου όχι η απειλή μου είναι ο άλλος η ζωή μου αν αυτό δεν το κάνω γεγονός μέσα μου καμιά σχέση δεν μπορεί να προχωρήσει τότε ο λόγος, η κουβέντα, η εξήγηση, η συνεξήγηση θα βοηθήσει στο προχώρημα και στην ανάπτυξη της σχέσης. Αλλιώς η συζήτηση που γίνεται τι είναι. Είναι μια συζήτηση, είναι η ανάγκη ενός πληγωμένου εγωισμού που οδηγεί σε αδιέξοδα. Ζητούμε εξηγήσεις και κουβέντες όχι για να ενωσύμε με τον άλλον άνθρωπο για να τακτοποιήσουμε τις πληγές μας. Γιατί τότε μου φέρθηκε έτσι, μου μιλήσει αλλιώ και πρέπει να μου το εξηγήσει γιατί εγώ στενοχωρέθηκα. Έχασα πα εδώ για σένα, ξέρω ότι κατάλαβε ότι με αγαπά, ότι είσαι αδιάκριτος. Το κάνει για αυτό το λόγο. Να αποκαταστήσει τον εγωισμό σου, τον πληγωμένο, και όχι να αγαπήσει τον άλλον άνθρωπο και να τον καταλάβει. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Αυτό είναι σύνδρομο πρεσμ... πρεσβύτερου ιού, μεγαλύτερου ιού που έχει στα χέρια σου αποδείξει ότι άλλο σε αδίκησε και ότι εσύ είσαι ο δεδικαιωμένο. Ο αμαρτωλός όμως που νιώθει τα χάλια του αν τον παρακαλέσει ο Πατέρας να μπει στο Πανηγύρι, στον Παράδεισο δηλαδή θα χάσει τα λογικά του από το πλού της φιλανθρωπίας του Θεού και με χαρά θα δεχθεί την πρόταση δώρο του Θεού θα πει Πόπο, τι μας κάνει ο Θεός, τα χάλια μας, πώς με καλεί μέσα, τι είναι αυτό το πράγμα και θα τρέξει με μια έκπληξη και ένα ενθουσιασμό τι έκανε ο πρέσβητο Ρωσιό στην πρόσκληση, Δέστε, ο, ο Θεό Πατέρα είναι άρχοντα. Δεν τιμωρεί κανέναν. Τι του Τον παρακαλεί να μπει μέσα και αυτό ο το συζητάει ακόμα και δεν ξέρουμε αν μπήκε. Ποιο φταίει, Τον τιμώρησε ο Θεό, Τον τιμώρησε ο εγωισμός του, το πείσμα του, που ήθελε να δικαιωθεί, που δεν ανεχόταν τη λογική τη αγάπη του Θεού. Κατηγορούσε τον Θεό που ο Θεό είναι αγάπη. Κατηγορούσε τον Θεό και του λέει Γιατί είσαι αγάπη, Αυτό το έλεγε στην ουσία. Γιατί δεν είσαι δικαιοσύνη, γιατί δεν είσαι έλεγχος, γιατί δεν είσαι τιμώρη, γιατί δεν είσαι δικαστή και είσαι πατέρα. Αυτό το κατηγορούσε. Γι' αυτό δεν μπορούσε να μπει στον παράδεισο. Τον πρεσβύτερο Ιωάνν τον παρακαλεί ο Θεό, μην κρίνοντά του για τη σκληρόκαρδο. Μπορείς μπορούσε να του πει, Φρέι, παιδί μου, τι σκληρόκαρδο είσαι. Τι πράγματα κάνει τον αδελφό σου ότι δέχεσαι. Γιατί το κάνει ο, ο, ο, ο, ο Θεό πατέρα, Γιατί θα τον έκανε περισσότερο σκληρόν αν πράγμα. Θα το κάνει περισσότερο θρασί, περισσότερο αντιδραστικό, θα το κάνει περισσότερο οργιστή. Δεν του λέει τίποτα, δεν του λέει γιατί είσαι σκληρόκαρδο. Μόνο του παρακάλε. Πε μέσα, παιδί μου. Δεν πρέπει να χαρί. Αρνείται λοιπόν να μπει στον παράδεισο και ζητά εξηγήσει και κατηγορεί τον πατέρα που έκανε λάθο γιατί ο πατέρα είναι αγάπη. Έτσι λοιπόν εν τέλει κατά του πατέρε θα κρυφθούμε μόνοι μα. Θα αρνηθούμε τη χαρά. Χαρά μας δεν είναι η σχέση αλλά η δικαίωση του εγωισμού μας. Όταν λοιπόν η χαρά μας δεν είναι η σχέση η αγάπη του Θεού αλλά η δικαίωση του εαυτού μας δεν θα ανταποκριθούμε στην πρόσκληση της χαράς. Εμείς ήδη θα το αρνηθούμε γιατί φτιάξαμε άλλο σχεδιασμό μέσα μας. Γιατί λοιπόν δεν επικοινωνούμε με τους αδελφούς μας γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι με αρχές με καλοσύνη, με επιτυχίες, με γνώσεις, με δυνατότητες που όμως δεν παραδεχθήκαμε ότι όλα αυτά κι αν τα έχουμε αν δεν έχουμε αγάπη δεν είμαστε τίποτα. Η αγάπη σημαίνει να δώσω χώρο στην καρδιά μου για τον άλλο. Τι σημαίνει να δίνω χώρο στην καρδιά μου για τον άλλο. Όχι απλά δεν τον εκμεταλλεύουμε αλλά ποθώ τη σωτηρία του άλλου όσο και τη δική μου. Δεν ξεχωρίζω τη σωτηρία μου από τη σωτηρία του άλλου. Και δεν ψάχνω λόγους και τρόπους και αφορμές να κατακρίνω τον άλλον. Αλλά ψάχνω λόγους να βρω για να δικαιώσω τον άλλον. Δείστε τη λεπτότητα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό μας συμβαίνει ένα γεγονός εμείς ψάχνουμε τρόπους για να κατακρίνουμε τον άλλο τρόπους για να τον προσβάλλουμε ποιο είναι το ήθος του ανθρώπου που έχει καρδιά ψάχνουμε τρόπους να δικαιολογήσουμε τον άλλον άνθρωπο ψάχνουμε τρόπους να το μειώσουμε την ευθύνη και το λάθος αυτός λοιπόν είναι ο έρωτας του Θεού αυτή είναι η αγάπη του Θεού Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, Αν εσύ το λατρεύει και δεν το πιστεύει, θα βγει κάτι. Ποιο, Ο πέναντι, ο σύντροφο. Αυτό λατρεύει τον αγαπά, δεν ομιλείται. Το... Εσύ γιατί το λατρεύει. Αφού δεν το πιστεύει. Δεν το πιστεύει. Αφού... Τον αγαπά και τον αγαπά γιατί έτσι. Ο άλλο δεν το πιστεύει έχει κάποια ίσως προσωπική δυσκολία ή δεν του το δώσατε με τέτοιο τρόπο που να το πιστέψει. Δεν το πιστεύω γιατί φαίνεστε καλός άνθρωπος. Του δώσατε καλά, αλλά μάλλον έχει δυσκολία να το αποδεχθεί. Πρέπει να βρείτε και άλλους τρόπους για να τον πείσετε. Mm. Πού είναι σβρο... <laughs> Αν δεν βρίσκετε τρόπους κάντε προσευχή τα πραγματικά σας συναισθήματα να του τα μαρτυρήσει ο Θεός στην καρδιά του. Κάντε προσευχή ο Θεός να Του μαρτυρήσει αγαθές, τις πραγματικές σας διαθέσεις στην καρδιά Του. Δεν υπάρχουν ερωτήσει νομίζω. Πολύ ωραία. Κατανοητά όλα. Όλοι οι περισσότεροι υγιοι. Να είστε καλά. Και του χρόνου με υγεία. Διευκόν τον Αγίον Πατέρον Μονική Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός και